Είναι Γερμανία. Σαν Και μιας φίλης χώρας, όπω είναι η Γερμανία. Let us uh, give some clear talk. The και and German people are great friends of Greece. They have given us the last years more than ευρώ. euros. I don't know anybody who have given us more money. Ο φουχτελ είναις πάρα πολύ συμβατής τον πάρα πολύ Ο φουχτελ πάρα πολύ συμβατής. hat's mir gesagt, Fuchtelos. Ich finde, das ist ein schöner Name für δεν σακίρεο υπόνεγο οπιεφταίς ήδε οτι ήδε οτι άπον ήτος κυβερνείς τον οποίο άπον ήτος άπον ήτος Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί γίνεται έξω αρταρούχας <συνήνσαι> Εγώ έξω αρταρούχα μου <συνήνσαι> Εγώ περιμένω μια απάντηση Εγώ <συνήνσαι> δεν <Η απάντηση συνήνσαι> θέλετε να μ' απαντήσετε <συνήνσαι> Δεν θέλω να σας απαντήσω <συνήνσαι> <Όχι> <συνήνσαι> <ματαπάτη>. <συνήνσαι> Σας απαντώ, <συνήνσαι> αλλά να <με> εξοργίζετε <συνήνσαι> Όταν πιστεύετε Ότι <συνήνσαι> οι υπουργοί, οι προφηπουργοί Οι λεπτές εκλεγμένοι από την Βουλή Από τον ελληνικό λαό Με 258 ψήφους Ψηφίζουν ένα νόμο του κράτους Επειδή τους κρατάνε Επειδή υπάρχουν χαρτιά για Dem stillen Raume, aus der der Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lily Marley, mit dir, Lily Ευχαριστούμε. Falling και αυτή την βέντη αφού τα πάξ στο μικρόφωνο της πλατείας, η Βασιλική Μανιού. Και ο Πάνος του Παναμανουλάκης. Ε, καλησπέρα και πάλι. Ε, πάμε γρήγορα να χαιρετίσουμε ολόκλητο το Ανατικό χωριό για να μπούμε στην εκπομπή μας. Το έτος 50 π.Χ. οι πρόγονοι των σημερινών Γάλλων οι Γαλάτες είχαν κατακτηθεί από τους Λονόους μετά από πολλές μεγάλες μάρες. στις αρχηγοί όπως ο Βερσεζεντόριξ αναγκάστηκαν να καταθέσουν τα όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. Όλη η Γαλατεία είναι υποκατοχή. όλοι όχι, γιατί μια περιοχή αντισταγεται στο όρος μια μικρή περιοχή περιτριγυρισμένη από 4 ρωμαϊκά σταδόφαδα. Σ' αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας με τον πολεμιστή Αστέρις. Ναι σου λέω. Ναι ρε. Ναι. Πολύ καλά πήγε. <laughs> <laughs> με ρωτάει και τι νοιάζει, τι νοιάζει η τηλεθέαση. Τι νοιάζει όσος βέβαια παίρνει χρήση τα για αντένα. <laughs> από εδώ πέρα. Τηλεθέαση. Τηλεθέαση, ακρωματικότητα, σίγουρα να του διορθώνω. Πασκάλα. <laughs> <Εντάξει>. <laughs> <laughs> ρωτάει πώ πήγαμε στην προηγούμενη. <laughs> Μου κάνει Όχι, δεν το είπαμε αυτό το ύφο. <laughs> Εντάξει, Είναι ένα, ένα δείγμα, ρε παιδί μου, και το κατά πόσο έχει απήχηση κάθε εκπομπή να ξέρουμε και εμεί αν τα λέμε καλά ή αν δεν τα λέμε καλά, γιατί δεν τα λέμε. Αυτό θέλει να το κάνει στο τσάτ, κανένα μήνυμα. Mm -hmm, mm -hmm. Ε, και όχι μόνο παραγγελίε τραγουδιών. Ε, Κράχτη κιόλα, ωραία είναι. Ναι, βέβαια. Θα βρείτε απάντηση. Τη <laughs> διαφωνία, πράγματι. Ό,τι ό θέλετε. Ε, λοιπόν, πλούσια εβδομάδα πέρασα. Κάθε εβδομάδα νομίζω. Όχι, ακόμη εβδομάδα. Νομίζω κάθε εβδομάδα είναι πλούσια τα τελευταία πέντε χρόνια. <laughs> Οι εβδομάδε είναι πλούσιε, ε, ο λαό δεν νομίζω να Έ, το έχει το ίδιο πορτοφόλι μαζί με τι εβδομάδε. Ε, ένα από τα θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά, με το οποίο θα ασχοληθούμε κάπως σήμερα, το οποίο το αφήσαμε σε δεύτερη μοίρα λόγω του αγροτικού το προηγούμενο χρονικό διάστημα, παρότι δεν είναι σε δεύτερη μοίρα και ίσω είναι και ακόμα πιο το είναι το ζήτημα του ΝΑΤΟ ένα ζήτημα το οποίο έχουμε καθημερινή ας πούμε, ενημέρωση. Σαφέ διαβάζουμε... εξελίξει mm -hmm. γενικότερα. Διαβάζουμε από εδώ, διαβάζουμε από εκεί. Άρα λέει ο Καμένο, άλλα λέει το ΝΑΤΟ, άλλα λέει Τούρκοι, άλλα λέει η Τούρκη, Άρα... Δημιουργική Ασάφεια. Άρα η Γερμανία. Άρα. Ο καθένας άλλα Γερμανία. Λέω... Ο καθένα άλλο. Άλλο λέει, εγώ ο Βαρουφάκη απορρέει πω δεν έχει πάρει θέση για αυτό το πράγμα. Ασαφέ ε, θα μπορούσε yeah. να πάρει και, και μια θέση ο άνθρωπο. Ναι, απορώ κι εγώ. Έχει αφού ο καθένα έχει τη γνώμη του ρε παιδί, να διαβάζουμε τι γνώμε που έχουν όλοι. Για να δούμε τελικά αν πάμε δεν πάμε για πόλεμο. Ε, η καπετιέρα εδώ αντιδράει ε, ακούσαμε τον καμένο τον, τον, τον υπουργό της άμυνας τον αριστερό υπουργό άμυνας στην διακοπή του Χατζη Νικολάου, Χατζη Νικολάου ζώνες του Χατζη Νικολάου, νομίζω είναι στο Χατζη Νικολάου πριν να είναι όπου ενημέρωσε τον ελληνικό Λότ πρέπει να κοιμάται οίκος ότι δεν υπάρχει κίνδυνος πολέμου <laughs> <laughs> ότι αυτός δεν είναι πάγκαλος, περίεργο ομολογουμένος, μπερδεύεσαι λίγο ε, και ότι ο Τσίπρας δεν είναι ασυνήτης και ότι δεν έτσι. θα επανελειφθούν οι έννοια. Κοιμηθήκατε ήσυχη, σύσσε, με το που το είπε ο ναι, ναι. Υπουργό. Αφού mm. το είπε αυτό το πράγμα ο Υπουργό, λέει ότι υπάρχει κίνδυνο. Και όποιο λέει τολμήσει mm. να, παρα... να αμφισβητήσει την εθνική κυριαρχία, καθώ νομίζει ότι την μέρα πριν ο Υπουργό Ελλάδα είχε εθνική κυριαρχία. Mm. <laughs> όποιο τολμήσει, λένε να το αμφισβητήσει. Στην Ρόδο, γιατί δεν τον άφησαν να προσγειωθεί οι Τούρκοι, απάντησα και σε αυτό. Είπε ότι ήταν πιο κοντά να πάει από. Α, ήταν πιο θα ξεχάσουμε ότι δεν ξέρουμε από Έτσι το Ναι, ναι, ναι. Εγώ και να λες καλά που ήταν να προσγεθούν στη η ΣΥΕΡΙΑ Μουτιλίνη. Φαντάζομαι τώρα το να έχει διάλογο με τον πιλότο του ελικοπτέρου να του λέει ο τους προσγερόμαστε στη Λέσβο. Ποια λεύβο να του λέει τη δεν σου είπα για να υπάρχει μια μέσα. Καθόλου περίεργο, καθόλου απίθανο. Μα ενημερώνει ο Καμένος, λοιπόν ότι όποιο τολμήσει και παραβεί τα, την εθνική κυριαρχία και τα, και τα ήθατα τη χώρα που δεν έχουν σύνορα θα πάρει την απάντηση που του αξίζει. Το έπαιξε ύφο έτσι. Και αποφασίσαμε εμεί ρε παιδί μου να ετοιμαστούμε από τώρα για το νέο μεγάλο όχημα που θα πει η κυβέρνηση Τσίπρα Ανέμ. Ε, σαν τόσο μεγάλο όχημα αυτό που είχε πει ο μεταξιά στο μεταξύ το Α τον ακούσουμε τον πάνω. Καταλάβετε πλέον. Μια και έξω. Αυτή εδώ η κυβέρνηση, θέματα εθνικής κυριαρχίας, ούτε τα συζητά, ούτε υποχωρεί. Οι εποχές που κάποιοι θυρίζονται κυβερνήσεις, που σπρότειναν να να αφήσουμε τη σημαία στα ίμια να την πάρει ο αέρας, τελειώσανε. Και αυτή η κυβέρνηση δεν έχει υπουργό το Πάγκαλο, ούτε πρωθυπουργό το Σιμίτη. Η εποχή των αντρικόν υποχωρήσιο και τις παραδόσεις του Τσαλάν με στήριξη κυρώφυλεσική έλυξε μια και έξω. Υπουργέ, Ευχαριστούμε τον κύριο πουργεία, ευχαριστώ τον κύριο συνεχίσουμε στην Ελλάδα αντί να κάνουμε 10.000 παιδιά να υποχρεώσουμε την Τουρκία να αναλάβει τον ρόλο πάρει πίσω τους ανθρώπους που ξεκινούν από τα παράλια τη και να μην κλέμε ανθρώπους. Αυτή Αυτήν ακριβώς την πρόταση της Γερμανίας συζητήσαμε χθες στο ΝΑΤΟ μαζί με την Τουρκία και έγινε αποδεκτή από όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ. Η δύναμη δε αυτή διοικείται εναλλάξ αλλάξει από όλε τις χώρε μέλη του ΝΑΤΟ. Για το όνομα του Θεού. Πού είδατε γερμανοκρατούμενη δύναμη και ούτω καθεξής. Εγώ θα σας παρακαλέσω, ας συζητήσουμε για τα κανάλια σήμερα. Ας πούμε για τη διαπλοκή και για τους διαθυμιστές. Ας δούμε ποιοι υπηρέτησαν ποιον. Και όταν θα... Η σχέση με τον Πρωθυπουργό το είναι απλώ μια φιλική σχέση. Είναι μια πολύ βαθιά σχέση δύο ανθρώπων τον εμπιστεύομαι απόλυτα και την εμπιστεύεται απόλυτα. Σταθμό Αθηνών. Μεταδίδωμε το πρώτο ανακοινωθέν του ελληνικού γενικού στρατηγείου. Οι Ιταλικέ στρατιωτικέ δυνάμει προσβάλλουν από τι 5 και 30η πρωινή τη τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεω τη ελληνοαλβανική μεθορίου. Οι μέτερε δυνάμει. Αμήνονται του Πατρίου Εδάφου. Λοιπόν, <laughs> έχουμε πόλεμο. Ο <laughs> ε, Νέο μεταξύ έχει με όρθιο πάνω καμένο. Τέτοιο όχι, μόνο μεταξύ έχει ο καμένο. τον μπορούσε να το πούνε. Οι και κοιμούνται ήσυχοι. Αυτή η κυβέρνηση <laughs> θα του πάει με ασφάλεια στο μέτωπο, στον αγώνα. Στον τέλο. Ακριβώ. Επίση, θέλω να αισθανθείτε λίγο αυτό το πράγμα. Κατά πόσο ασφάλεια νιώθετε ω Έλληνε Φαντάρι, εσεί στα γόρια, έπεδο μου, και με στα γόρια μου, κατά πόσο ασφάλεια νιώθουν ω Έλληνε Φαντάρι να βρισκόμαστε στο μέτωπο και επίση μα να είναι αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή να είναι υπουργό Εθνική Άμυνα ο Πάρο Καμέλο, πρωθυπουργό τη χώρα ο Αλέξη Τσίπρα. Εντάξει, με δεδομένο το αυτό το θλιβερό συμβάν, τραγικό συμβάν που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα με το ελικόπτερο που έπεσε, δεν νομίζω ότι μπορεί να νιώθει πολύ μεγάλη ασφάλεια. Ε, όχι, σίγουρα. Φαντάσου τώρα. Ναι, να... Δηλαδή, είχαμε στην ουσία νέα ναι, έννοια και δεν υπόθηκε, δεν άνοιξε μύτη. Δεν είπε κανένα τίποτα. Φάφτηκε, έτσι κι αυτό. Κάτω το χαλάκι. Έχει ακούσει ή ζει κάτι άλλο έκτοτε, Τίποτα. Λοιπόν, Βέβαια, κατι το... αλλο αλήθεια είναι από ότι αλήθεια. αυτο το σενάριο το οποίο έπλασα αυτή τη στιγμή στο κεφάλι μου από το να έχουμε πόλεμο με γείτονε και με συγκεκριμένου υπουργού και πρωθυπουργού, δηλαδή χίλιε φορέ να έχουμε νέα έννοια, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό. Παρά να έχουμε αυτού του ανθρώπου οποίοι ακόμα και όταν θα μας, αν μα πάνε, πάνε σε οποιαδήποτε στιγμή, στην εμπλοκή τη χώρα μα, σίγουρα θα μα πάνε για άλλου λόγου. Ούτε για την ασφάλεια τη χώρα, ούτε για. Το θέμα είναι ότι το αυτό το, το περιστατικό που έγινε που χάσανε τη ζωή του αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να δούμε υπό ποιε συνθήκε έγινε και αν ήταν ατύχημα ή αν δεν ήταν ατύχημα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε ακόμα. Ε, εντάξει. Πάντω. Δεν νομίζω να μα αφήσουν και να μάθουν την άλλη διάταξη. Υπάρχουν πράγματα γενικά στην ιστορία των κρατών και του ελληνικού κράτους που ο ελληνικός λαός ή δεν μαθαίνει την αλήθεια ποτέ ή την μαθαίνει μετά από πολλά χρόνια όταν πια έχουν κρυθεί πολλά πράγματα. Όπως μάθαμε την αλήθεια, ας πούμε ένα παράδειγμα για το σχέδιο εκεί στην Κύπρο, να χαθεί η Κύπρος. Και τον ρόλο που έπαιξε η δικτατορία, τα σχέδια <σχεδιά> τη CIA για την ανατροπή τη. και τη σχέση τη με την Αμερική και η ΕΕ. Ναι, όλα τα συμφέροντα που κρύβονταν από πίσω στην κυβέρνηση. ο καθένα μπορούσε να δει τη σχέση που έχει τότε η Κούλτα με του Αμερικάνου, δεν μπορούσε ο καθένα όμω να ξέρει την ύπαρξη σχεδίου ανατροπή των κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων <σχεδιά> τότε, όταν ήταν οι κοινοβουλευτικέ κυβερνήσει τότε. Και έρθει μια δικτατορία η οποία πολύ εύκολο και πολύ η αντίδραση <σχεδιά> για μεγάλα οράματα και μεγάλε ιδέε και για να πάρουμε την Κύπρο ουσιαστικά θα πούλευε την Κύπρο με ένα τέτοιο όραμα εθνικιστικού τύπου, α πούμε. Γι' αυτό και σε τέτοιες περιπτώσεις, όπου όντω έχουμε απώλειες ανθρώπων ε... και όντως έχουμε εκχώρηση και κυριαρχικών δικαιωμάδων και τέτοια, είναι καλό το, το σκοπός που το εξετάζουμε να προσέχουμε μην δημιουργεί άλλα αντανακλαστικά. Γιατί όσο κακό μπορεί να κάνει τα ίδια Άλλο τόσο κακό μπορεί να κάνει και να λέω Κυπριακό. Δεν το συζητάμε, απλά καλό είναι να είμαστε υποψιασμένοι και να μην τρώμε ότι οι παραμύθιοι μας πλαισάρουν ή δεν μας πλαισάρουν κάθε φορά τα μύδια και οι εκάστοτε κυβερνήσεις. Και φαντάζεσαι να είχαμε καμένο σου σαγκάριο κατά τον μήκραση ότι εκεί καθώς τρώμε. Φαντάζεσαι καμένο, να μην μπορούσαμε να συγκεκριθούνται. Να μην μπορούσε να επικοινωνήσει το τηλέφωνο με τα φίλτρα. Να έγκαιρο φίλη να κάτι. Πέρα στην ίδια κυβέρνηση, δηλαδή μου φίλη. Και να λέει, εγώ δεν θεωρώ το ο πόλεμο ο οποίο δεν έχει κερδίσει κάτι. Α πούμε, τάδε. Μια ο καμένο, λέγεται κάτι. <Κι> Α είναι η νοησία, ρε Όχι, δεν λοιπόν, θέλω να το φανταστώ. Και από αυτή την ευχάριστη φαντασίωση, πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι από Βάρνακε. Είναι το συγκρότημα αυτό από την Θεσσαλονίκη, τον οποίο παίξαμε και τραγούδι και την προηγούμενη φορά, τη διασκευή του Καβαδία, την Αρμίδα ε, και τώρα αυτό που θα πούσουμε είναι ρούμπα είναι instrumental, αρχιστρικό, πολύ ωραίο, πολύ εύθυνο Οπότε πιαστείτε Ατέριαστο βέβαια με αυτά που λέμε, αλλά τεριάζει με την περίοδο Από κρύες και λίγο Καλό είναι, έτσι γελάμε, ε, σχολιάζουμε, προβληματιζόμαστε, και Τρα, Πάμε ναι, μια ναι. ρούμπα τώρα Μια ρούμπα για να μην ετοιμαστείτε είναι... από τώρα για το μέλλον. δεν μια ρούμπα ναι, Μπορείς, με. Να Υπότιτλοι AUTHORWAVE Είναι η απόκριση. Στην επόμενη που θα έχουμε κάνει θα ανεβάσουμε φωτογραφίε, δεν μπορεί να μα κλέψει. Το έχουμε ξανακάνει, το έχουμε κάνει στου ανθρώπου. Είχαμε βγάλει. Έχει κάνει ο μια εκπομπή για τα φαντάσματα είχαμε βγάλει το Σπύρο με ένα σεντόνι και γελιάει λίγο από πάνω. Δεν έτσι να το Έχει κάνει και για να επανέλθουμε, ε, τι λέγαμε πριν από λίγο, ότι αν εμπιστεύατε θα δείτε συγκεκριμένη κοινότητα, να πάτε στο μέτωπο κάτω από τι δικέ της, θα μα τηλέγουν ως εθνικά δρόντες, θα δείτε, θα πούρε στο τέλο. Ότι εμείς, εμείς γιατί υποσκάπτουμε, όσο έλεγα, ναι, όχι, ήθελα να πω, κάμπτουμε το αγωνιστικό χρόνιμα των φαντάρων, Α. Α. αυτό θα μας πούμε στο τέλο. Εδώ έχουμε ένα ωραίο έτσι αρδάκι. άλλα λέει ο Καμένο, άλλα λέει το Άτομο για το προσφυγικό. άλλα λέει και φιά ε, Λέει ο Πάνο Καμένο. Η συμφωνία με τον ΝΑΤΟ έχει κλείσει ήδη από τι 2,5 τα ξημερώματα, πλοία τη συμμαχία πλέον προ την ελληνική εκτογραμμή, για να διασφαλίσουν ότι όποιο εντοπίζεται εντό ελληνικών ή τουρκικών χωρικών υδάτων θα επιστρέφει στην Τουρκία. Ποτέ δεν ετέθη λέει ζήτημα εξαίρεση των δεκανείσων από την επίμαχη συμφωνία, ισχύει για όλο το Αιγαίο, δηλαδή από την Κάλυμνο έω την το Αγαθονίσαι. Ε, δεν υπάρχει ανησυχία, λέει ούτε για τη Ρόδο. Ε, Αν, υπήρ... Μην Ποια Ρόδο. <laughs> <laughs> Αν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, εγώ θα τη δώσω πρώτο που είπε, όποιο oh, τον πιστεύει ε, και τι ευκαιρίε αυτέ διαμήνευσε προ κάθε κατεύθυνση ότι η χώρα δεν κάνει επιπτώσει σε θέματα εθνική κερδοσκοπία. Αυτό το ακούγαμε πριν, γιατί δεν είναι ο Μπάγκαλο και ο Τσίπρα Ζερίο Σιμίτη. Το μάτο από την άλλη διαφωνεί. Λέει εμεί δεν αναγκάζουμε πλήρω να γυρίσουμε πίσω. Δόξα το Θεώ λέμε εμεί, γιατί φανταζόμαστε του μεθόδου με του οποίου μπορεί το ΝΑΤΟ να αναγκάσει τα πλοία να γυρίσουν με πίσω από με του μετανάστε. <συσίλωση> τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αποσαφήνισαν λεπτομέρειε σχετικά με την επιχείρηση του Συμφώνου του Αιγαίου με στόχο να μειωθεί η εισρωή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη από τη Μέση Ανατολή. Ανέφερε ο Γενικό Γραμματέα του Βορειοατλαντικού Συμφώνου σε ανακοίνωση που δόθηκε σήμερα σε δημοσιότητα. Θα συμμετάσχουμε στι διεθνεί προσπάθειε για να αποκόψουμε τι γραμμέ παράνομη διακίνηση και παράδομοις μετανάστευση στο Αιγείο Πέλαγος. Θα, διαβιβα... θα διαβιβάζουν πληροφορίε στα λιμενικά σώματα και σε άλλες εθνικές αρχές της Ελλάδος και της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον Στόλιμπερκ, γερμανός η δύναμη Standing, Mart... Standing Mar... Γιατί διαβάζω κάτι, πώς ήθελα... Standing Maritime Group 2... Standing Ora και είσαι διαβάζεις, ίδια. Πολύ... Πρώτη μητρική γλώσσα τα αγγλικά, δεύτερη γλώσσα, γλώσσα τα Δεν θα ακόμα δούμε, φίλε, πάνω... Okay. <laughs> ε, δύο, το δύο, ναι. Η δύναμη αυτή θα εκτελεί καθήκοντα αναγνώριση, επιτήρηση και παρακολούθηση στην περιοχή και θα βρίσκεται σταθερά. Σε επαφή με το Τόνταξ. Μάλιστα, αλλά το καθήκον του ΝΑΤΟ δεν είναι αναγκάζει τα πλεούμενα να γυρίζουν. Συγγνώμη, θα διαβιβάζουν πληροφορίε. Υπάρχει μια δημιουργία εδώ. Οι ελληνικέ κυριαρχικέ δυνάμει mm -hmm. δεν θα επιχειρούν στα χωρικά ύδατα και στον εναέριο χώρο μία και Σάνε. Διευκρίνησε ο Στόλιμπερκ, ενώ δήλωσε ότι τα αεροδροικά πλοία θα μπορούν να στα χωρικά των δύο χωρών. Διευκρίνηση, διευκρίνηση, διευκρίνηση και τελικά δεν έχουμε καταλάβει. Τελικά το κατάλαβα, δεν Δηλαδή, εν μεταξύ, μιλάμε για το σοβαρότερο εθνικό ζήτημα, δηλαδή ζήτημα που τη εθνική κυριαρχία μια χώρα όλων αυτών των τελευταίων ετών. Σημαντικότερο κάπου μνημόνιο, γιατί έχουμε κάποιο παραβίαζε την εθνική κυριαρχία σε οικονομικό πλαίσιο, σε πολιτικό πλαίσιο, ο το ΝΑΤΟ θα μεταφέρει πληροφορίε, δεν θα κάνει τη διαδομητικών εταιρεών. Νομίζω ότι ούτε η κυβέρνηση ξέρει, γιατί τα έχουν συζητήσει, τα έχουν βρει πολύ καλά. Η Γερμανία, το ΝΑΤΟ και η Τουρκία. Οπότε δεν πέφτει λόγο. Εγώ καταλαβαίνω. Τι Να δεν του ζω, τι Το αποφασίσανε ο Καλέσαν και τον άλλο τα είπαν, και και ε, εγώ καταλαβαίνω ότι όλε αυτέ οι δυνάμεις και η το ΝΑΤΟ ω Αμερική και το ΝΑΤΟ Γερμανία και η mm. Τουρκία και η Ελλάδα, να ε, έχουν συμφέρον να υπάρχει αυτή Όλοι να το παρουσιάσουν ο καθένα στο λαό του, όπω του συμφέρει. Μπράβο, να με δική του Ακριβώ. Δηλαδή οι Αμερικάνοι, οι Γερμανοί, π.χ. λένε ότι αποκτάνε μια βάση στο Αιγαίο ουσιαστικά και λένε το ότι εμεί δεν θα αναχαιτίζουμε. Οπότε πράγμα, αυτό του μειώνει λίγο το φόβο. Το φόβο των λαών για μια νέα στρατιωτική δύναμη τη Γερμανία. Mm -hmm. Οι Αμερικάνοι είναι και λίγο πιο μακριά, οπότε έχουν τη βάση και αυτή πλέον, μια ακόμα βάση δηλαδή, γιατί είχαν πάντα βάση. Αλλά έχουν και τον έλεγχο τη περιοχή. Οι Τούρκοι και αυτού του συμφέρει να λένε ότι κερδίσανε, συνείδητα πραγμάτευση. Μα μα συμφέρει να λένε ότι κερδίσανε, γιατί όλοι κερδίσανε. <laughs> δηλαδή, <laughs> δηλαδή, αλλά, ναι. Περίεργο <laughs> αυτό. <laughs> είναι από τα καινούργια του, του Τσίπρα. Είναι το νέο, είναι ανοιχτό, αυτά φέρνει το νέο. Πάντα και παντού νίκησε. Έλεγε ότι σε έναν συμβιβασμό ο ένα πάντα είναι το άλογο και ο άλλο είναι ο καβαλάρε. Πάντα. Τώρα δεν ξέρω πώ γίνεται να είναι όλοι οι καβαλάρε σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή τώρα καβαλάρε ο Καμένο, καβαλάρε ο Τσίπρα, καβαλάρε η Μέρκελ, καβαλάρε ο Ρετογάν. Το άλογο που είναι ρε Πού Ποιον τα καβαλήσουν όλα αυτό. Ποιον τα καβαλήσουν όλα αυτά. Ποιον τα καβαλήσουν όλα αυτά. Ποιον τα καβαλήσουν όλα αυτά. Πιάσει έναν από αυτού που στον δρόμο του περαστική και ρωτά να δει. Με να ρωτήσω αν <laughs> ε, και εδώ έχουμε μπροστά μα την Τονάτο. Να παίξουμε τραγουδάκι για να διαβάσουμε μετά. Ναι, ε, ναι. Το οποίο είναι. Ε, α, να παίξουμε από swing shoes το πέρασμα παρακάμψη. Μια Άρη. πολύ ωραία διασκευή του Άρη. γνωστού τραγουδιού. Όσο κάτσετε, κάτσετε. Μπράβο, πάλι χώρο. Σηκωθείτε να χορέψετε. το τραγούδι είναι και στις να εδώ πέρα κάνεις ράτσια και το πας να το κλικ, και που ήσουν... <coughs> Ναι, τι λέγαμε. Τι λέγαμε λοιπόν, το NATO λέγαμε. <laughs> το NATO, λοιπόν είναι ένας φυλακτροπικός οργανισμός ε, που μετά το Β' παγκόσμιο πόλεμο ή για τη του πολέμου, όλοι οι λαοί, όχι οι ΛΑΗ, αποφασίσανε του δυτικού κόσμου οι λαοί να ενωθούν να φτιάξουν ένα μπολ ουρήνης απέναντι ρε παιδί μου στου ε, κόκκινους λαζί τη ε, Σοβιετικής Ένωσης. Νομίζω κάπως έτσι το παρουσίασε ο Τζίμερος. Με ποιο τρόπο το έκαναν οι λαοί αυτό, όχι mm. οι, οι κυβερνήσεις του. Mm. Νομίζω έγινε, αν θυμάμαι καλά την ιστορία, ή λίγη που να διαβάσω, πως έγινε μια επανάσταση στο δυτικό ημισφαίρεο, ταυτόχ Είπα να κάνουμε ένα NATO. έναν ΝΑΤΟ. Δεν είναι. Δεν λένε ΝΑΤΟ. Τι ε... νιώθει η λέξη, ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και στο πλαίσιο αυτό ρε παιδί μου, αποφασίσαν όλε αυτέ οι, δυνά... οι δυνάμες να βάλουν κάτω του στρατού του, να, να βάλουν κάτω τι έχει ο καθένα και να πούνε. Τέλο πάντων, πέρα από όλα αυτά, ένα ψυχροπολεμικό δημιούργημα ήταν τον NATO, λοιπόν, όπου κάθισαν τα κράτη τη εποχή εκείνη του δυτικού κόσμου και φτιάξαν ένα στρατό, έναν υπερστρατό όλο αυτών των κρατών. Το τόσο υπάρχει ένα αντίπαλο Θεωί στην πρώτη σου βιβλία μα και η συνθήκε έπεσε. Θέλω να δικά τον άδειο δεν θα πάψει να έχει λόγο. ύπαρξη, δεν έπαξενο έχει λόγο, ύπαρξη. Ε, όσο μα πλήγαν τόσο μα πωρονόταν μπήκε στη Γυμοσραβία, μπήκε στο Αφγανιστάν, μπήκε στο Ιράκ. Ό, ε, για ανθρωπιστικού λόγω, για ανθρωπιστικού λόγου πάνω, ε, πάνω από όλα να βοηθήσει τα παιδιά που δεν πήρε τελικά στο Αγανιστά και στο Ιράκ. Να κρεμάσει τι ηγέσει του, τον κρατών αυτό. Εντάξει πάλι, ανθρωπιστικού λόγω. Για ανθρωπισμού λόγω. Μπήκε ο κουτσουλάβε, δεν έκανε καλύτερο κομμάτια. Για ανθρωπιστικού λόγου, σου λέ, χώρα είναι. Εντάξει μωρέ, διευκόλυνε, διευκόλυνε. Τι Αυτό Όχι, ουσιαστικά στη Γιουροσλαβία ήταν ένα φιλικό καποδίστρια. Α πούμε, το με έναν άμεσο τρόπο, όχι τόσο ευγενικό. Παρακαλώ, κλείνει λοιπόν λίγα κομμάτια. Εσεί εδώ πέρα, μεγάλη χώρα και Πού να διοικηθεί η Είχε και τι παλιά, Σου το ΝΑΤΟ είχε φιλανθρωπικό και στη χώρα μα. Τι ε, είχε... βέβαια, θα έχουμε τη χώρα μα, αν δεν έχει ναι. την αφιστική... Μα είναι δυνατόν. Υποστήριξη. Μπήκαμε στο ΝΑΤΟ, γιατί το έψαχναν αυτέ τι μέρε επικεντρώα κυβερνήσεω, όχι επί δεξιά Δεν μα έβολε ο στον ΝΑΤΟ. Ο Παπάγο ξεκίνησε τι συνομιλίε για να μπούμε στον ΝΑΤΟ. Ποιοι άλλοι από πριν είχαν ξεκινήσει τι συνομιλίε για να μπούμε στο ΝΑΤΟ. Ε, μα έβολε πλαστήρα. Ε, την περίοδο που μοτήθηκε την κυβέρνηση Πλαστήρα, προωφούσε την Εθνική Συνθουλίωσε και το, να σταματήσουν εκτελέσει και αυτά, mm. στα πίσω-πίσω η χώρα έμπαινε στον Άτο και η διάδειγε έτσι κι αλλιώς τώρα, πρόποτε. μου τον έκανε τον άλλο τρόπο που είχε κρυθεί από τον Ενθήλιο αυτό το πράγμα Τι άλλα ωραία έκανε τον Άτο στη χώρα μας Έκανε μια, ένα σχέδιο κόκκινο βαριά έκανε αυτό το σχέδιο του Δίθλου Κουμούνης του έστησε την προβο... <laughs> Την προ... Ότι και καλά λέει η Ελλάδα, τι yeah. γίνεμε να γίνει, η Κούβα. Όχι, η... oh, στο... oh, να κουμώνει τον Πέτρο. Κίνδυνο, oh. Στο... κίνδυνο. Μακρύ από εμά. Μια oh. εποχή oh. κιόλα, oh. κατά την οποία το κομμουνιστικό oh. κίνημα στην Ελλάδα <laughs> είχε δείξει τα όπλα. <laughs> δηλαδή είχε περάσει τι βάρκε, τι προδοσίε, είχε περάσει τα βασανιστήρια και είχε πει παιδιά, mm. δεν έχουμε άλλου να θυσιάσουμε. <laughs> θα δοκιμάσουμε το την καταφέρουμε, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε την Ελλάδα. Ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε mm. μέσω τη κοινοβουλευτική οδού. Στην mm. ε, περίοδο εκείνη που η ΕΔΑ ανέβαινε, λοιπόν, και την ευρωβουλευτική πρώτη δύναμη έγινε δεύτερη. Mm. Εμφανιζόταν δεύτερη η ΕΔΑ. Πρώτο ο Γιώργο Παπανδρέου που αναγκαζόταν να πάρει κομμάτια του προγράμματο τη ΕΔΑ λόγω τη Ανόλου mm. ε, τη περίοδο εκείνη, μάλλον τον Άτο δεν ήθελε την ΕΔΑ να κυβερνάει την ΕΔΑ. Mm. Ε, ήταν το σχέδιο κοπινευματιά, κομμουνιστικό κίνδυνο. Mm. Άρα δηλαδή τον Άτο που με στήθηκε, μπράβο από τα σφλάχνα των λαών, λαών ε, για φιλανθρωπικούς σκοπούς, yeah, για ανθρωπιστικούς μάλλον, φιλανθρωπικούς, προφανώς, ε, τη στιγμή που ο ελληνικός λαός, στην ουσία έστω και μέσω του Κοινοβουλίου, ε, ανέβαζε την ΕΔΑ, ε, εκείνο θεώρησε η τον Άντο υπάρχει κομμουνιστικό ιστορικό ναι. Και ε, μπράβο, ναι. Άρα ήξερε καλύτερα από τον λαό Ελλάδα τον τι προφανώς. Προφανώ, δεν λέγαμε δελφαρι, την ολοκληρωτική η δημοκρατία του είναι δημοκρατία, δεν μου Εγώ πιστεύω, αυτό. Τέλος Αυτό είναι το καλό τι δεν καταλαβαίνει. Και θα μια απάντηση αυτό. Ναι, είναι φιλανθρωτικό οργανισμό καλό να και να πάμε στους ίδρους παραπέτασμα και έτσι. Η οποία δεν ούτε έγινε παραπέτασμα, πλέον έλεγε, δεν είχε αφήσει αυτά, αλλά λέει Ποιο σα είπε ότι είναι αυτό το καλό. Αυτά έκανε το ΝΑΤΟ. Α, και το αποκορύβημα του φιλανθρωπικού έργου του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα. ήταν το απελευρινό παραξικόπημα που μα οδηγήσαν όλες αυτές οι η Ήρχούνται το 67. Λέει Ποιο το λέει αυτό, δεν θυμάμαι και. Α πολιτικό νομίζω το έλεγε αυτό ότι όταν ενισχύει, ε, όταν δημιουργεί εμφύλιο πόλεμο, ή όταν ένα κόμμα, ή το κομμουνιστικό κόμμα είναι τότε, είναι σε, σε περίοδο διώξεων, πρέπει να έχει ένα μηχανισμό mm -hmm. που να συνεχώ τον τροφοδοτεί για να κοιμηθεί αυτό το κόμμα. Yeah, αυτό ο, ο μηχανισμό κάποια στιγμή θα γίνει πιο δυνατό από το κράτο. Θα αυτονομηθεί και θα υποκαταστήσει την κρατική εξουσία. Γιατί κάπω έτσι η Ελλάδα λοιπόν από τον Ιούνιο και μετά κυβερνιόταν από ένα παρακράτος. Επίση κομμουνιστική χώρα ήταν και η Κύπρος, να πούμε. Από ποια άποψη. Εγώ ξέρω έλεγε η CIA τα αρχεία που πήγαν να φύγουν από αυτά τα χρόνια μετά. Ναι, ναι, ναι. Ότι ο μακάρι το Μακάριο τον ονόμαζε ο, ο, ο Κάστρο της Μεσογείου. <Συθυν> ο Μακάριος λοιπόν, ναι, είναι αλήθεια. <laughs> Είναι αλήθεια, <laughs> κάτω, από Ράσα, κάτω από τα Ράσα είχε, είχε <laughs> ε, ραμμένα σφυροδρέπανα και ήταν ε, ο κάστρο τη Μοζαγίου. Ο mm. πιστό κάτω από τα Ράσα. Ναι. Έχετε κάπου εκεί, ήταν αυτό που λέμε για τον εθνικισμό, το κατά πόσο καλλιεργεί έναν εθνικισμό. Λέει στο λαό που σου υποφέρει από μια χούντα για τον νόμο και το στο εθνικό του αίσθημα: Πάμε να πάρουμε την Κύπρο. Πα ξεβράκω το σαγκούρι για να πάρει την Κύπρο. <laughs> Αν <Ανατρέπεις laughs> την κυβέρνηση <laughs> τη Κύπρου. Πολύ καλό αυτό για μια... πάει η Ελλάδα, να φέρει την κυβέρνηση τη Κύπρου. Φιλική κίνηση από μια χώρα σε μια άλλη χώρα που είμαστε ή τη Λαϊκή, υποτίθεται, δεν είναι ευκαιρία ο Σαντσόλα να κάνει εντύπωση. Απλά ήταν να θέμα που φιλικά πέραν του Τούρκου εκείνη την περίοδο, δεν το κατάλαβε εσύ. Ήταν mm. στα πλαίσια των, ε, της, ε, των Ενωμένων λαών. Των Ενωμένων λαών. Γιατί αυτό είναι γεγονό ότι οι Απριλιανοί ε, ε, είχαν υπογράψει συμφωνίε διαχείριση του Αιγαίου. Δεν είναι αυτοί που μεγαλοπατριώτε, α πούμε, από τους του έπαιρναν το πατριωτικό του, μόνο όταν εκτελούσαν τον Μπελογιάννη, α πούμε. Τότε ήταν οι Γερμανοπατριώτε. Αυτοί μια χαρά τα είχαν βρει και με τον ΝΑΤΟ και με του πάντε τα είχαν βρει. Αυτά λοιπόν. Ωραία. Για Πολύ το... ωραίε πληροφορίε σου. Πολύ, ναι. Πολύ καλέ. Καλό είναι να τα, τα ψάξουμε όλοι και λίγο παραπάνω για να ξέρουμε τι μα γίνεται. Ναι, γιατί είναι μια περίοδο κατά την οποία πρέπει κάποιοι όροι να επαναπροσδιοριστούν, mm. να επανατοποθετηθούν. Ο όρο δηλαδή κατά πόσο. <Σι'> Τώρα να τη ζητηθεί αυτό, μπορείς να είσαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δηλώνει ταυτόχρονα ότι, ότι αγαπά την πατρίδα και είσαι Ένα υπέρ του ΝΑΤΟ, του στρατού του ΝΑΤΟ, στο Αιγαίο και ένα Γιατί να κλαίνουν το πατριωτικό το φασιστικό για να θέλουν χώρα, ούτε καν την Ένωση, ή έξω από τον ευρώ, από το ευρώ θα καταστραφούμε. Έξω από την Νέα τώρα. Τώρα το πώ αυτό ο πατρωτισμό συνδυάζεται μαζί με έναν ευρωλυγουρισμό ταυτόχρονα και ένα νιμ πιχόν και βγούμε από τον άκρη που θα μα βομβαρδίσουν όλοι οι λαοί του κόσμου που θα μα να διατηρήσουν τον δεν ξέρουμε. Ναι, γιατί τώρα είναι μια χαρά, ας πούμε. Πάμε να ξαναχώρεψουμε. Ε, εντάξει, αυτό δεν είναι και πολύ χορευτικό, πολύ ωραίο όμω. Αν τη ταύλα. Τι ταύλα. Τα τραγούδια που δεν χορεύονται δεν λέγω δηλαδή τραγούδια της τάβλας Α, δεν το ξέρω αυτό δεν το ε, Τα δηλαδή. τραγούδια που δεν χορεύονται λέγω δηλαδή, της τάβλας, θεωρείστε Α, εντάξει λοιπόν, ναι Α. Από μόλι πλαγκάλ, διασκευή τα παιδιά της ιτονιάς σου Α. Πολύ ωραίο Τα παιδιά της ιτονιάς μου επηρεάζουν Λοιπόν, τις τάβλες λοιπόν και κάτω και λασκώνομαι, σαν και πέφτω κάτω και λασκώνομαι βάζω μπρος τα δυο μου χέρια και σηκώνομαι, βάζω μπρος τα δυο μου χέρια και σηκώνομαι. Καλησπέρα μα και στο φίλο Τόλι που μας έστειλε μήνυμα πριν από λίγο. Περιμένουμε και παραγγελιά, Τόλι. για πατάτες σε ένα. <laughs> <laughs> παραγγελιά, κομμάτι. Παραγγελιά. <laughs> Εδώ, παιδιά, έχω να πω ότι κατά τη διάρκεια που έχω κάνει στο εγώ θέματα μουσική, παιδιά ναι, μας εξηγούσε τι είναι η μουσική της τάβλας, αυτό ομολογώ δεν το ήξερα πρώτη φορά το άλλο σαν χαρακτηρισμό. Γενικά σήμερα έχεις τρέντα, παραδείσεις μαθήματα για μια ακόμη φορά. Εντάξει να κάνουμε, βέβαια. πάνω. Λέω, <laughs> λέω θα ακου... το τραγούδι αυτή είναι της τάβλας, έπρεπε να δείτε πόσα ε, πρόσωπα <laughs> αλλάξαν τη στιγμή που λέω τη τάβλας. Ε, με το δείσαι από τον δεν είναι σωστό, μη έτσι. Όχι, <laughs> <laughs> αυτό, ξέρεις ερωτηματικά παντού, Συνεπάκια, πάνω με. Έτσι παιδιά <laughs> κρατήστε τα σεμίωματάρια σας, σήμερα, σειρά σου να <tu>. παραδόσε. Σεμινάρια και σεμινάρια, πλατεία radio πάνω στους <laughs> <Ờ, α Winston. laughs> <laughs> <coughs> Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε τώρα και καμιά ευχαριστη. είδηση. <laughs> πάμε σε γιατί γεωργική πολιτική με Καθώς οι γυναίκες οργανώνουν γεωργικές κοινότητες στον Τιγιάρ Μπακίρ, προχωρούν στην ε, διαφοροποίηση των εδαφών του Κουβδιστάν και, ε, και για να σταματήσει η αποστήρωση της γης. Η Ντιλέκα Κέρ από το κογκρέσο των Ελεύθερων Γυναικών Γεωργικών Κοινοτήτων χαρακτήρισε το έργο των Οικομούνων ως παρέμβαση στην καταστροφική κατάσταση των γεωργικών πολιτικών. Μάση. Οι γυναίκε σε όλο το Κουρδιστάν σήμερα τρέχουν εργαστήρια καθώ ιδρύουν τοπικέ γεωργικές κομμούνε. Η Διλέ Κακέ εξήγησε ότι το έργο του έχει ω στόχο να αναδείξει την οικονομική θέση των γυναικών στην υποδιαμόρφωση οικονομία του Κουρδιστάν. Η Διλέξη μειώνει ότι οι γυναίκε και οι γη μοιράζονται ισχυρού δεσμού που βασίζονται στην παραγωγικότητα. Στα γεωργικά εργαστήρια που πραγματοποιούνται σε Μπάτμαν, Ντιγιάρ Μπακύρ και Βαν, Εξήγησε: Ακαδημαϊκοί και άλλοι συμμετέχοντε μοιράστηκαν τι εμπειρίε του με τι γυναίκε που σχηματίζουν τι κομμούνε. Επί του παρόντο, οι γυναίκε ασχολούνται σε ένα έργο απογραφή για να μελετήσουν τα φυτά που πριν μεγάλωναν στην περιοχή και που δεν καλλιεργούνται πλέον. Η διλέτη εξήγησε ότι το έργο που έχει, έχει ω στόχο, στόχο να αξιολογήσει τι ζημιέ στη φύση. Πώ αλλάξαμε την ύφανση τη φύση, πώ αλλάξαμε τα φυτά, πόση ζημιά έκαναν οι άνθρωποι στη φύση. «Πώς μπορέσαμε να καταστρέψουμε τη φύση είτε με τις χημικές ουσίες μας ή τα φυ φυτοφάρμακά μας» είπε με Διλέκ. «Οι γυναίκες σήμερα διενεργούν την απογραφή στην περιοχή Κοκάκιο, κάπως έτσι λέγεται, του Διγιάρ Μπακή, η διλεκ οι γυναικες σημερα διενεργουν την απογραφη στην περιοχη κοκακιο καπως ετσι λεγεται του διγιαρ η οποια θα οδηγήσει σε ένα γενικό πλαίσιο για το έργο της κοινότητα. Μιλάμε για αυτό που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή κατά το παρελθόν. Τι έχουμε χάσει». Με τι γεωρικέ πολιτικέ που εφαρμόζονται έω σήμερα και πώ μπορούμε να επανικοδομήσουμε το ότι χάσαμε. Σημείωσε ότι ένα μεγάλο μέρο του εδάφου στο Κουρδιστάν δεν έχει ποτέ εκτεθεί σε χημικέ ουσίε, αλλά ότι αν συνεχιστούν οι σημερινέ πολιτικέ θα χαθεί όπω κάθε παρθένο έδαφο. Οι γυναίκε ω στόχο έχουν να ενημερώσουν σχετικά με το θέμα αυτό. Η τηλέξη μειώνει ότι οι κρατικέ πολιτικέ έχουν οδηγήσει την καλλιέργεια στο Κουρδιστάν να περιορίζεται σε συγκεκριμένε καλλιέργειε. Και δεν νομίζω μόνο στο Κουρδιστάν, ε. Η τύχη του εδάφου στο Κουρδιστάν φαίνεται να είναι το σιτάρι, φαγκές, κριθάρι. Αλλά αυτό είναι κάτι που γίνεται συνηθιτά, δηλώσει η Βιλεκ. Θέλουμε να δώσουμε επικοινωνία στη Γεωργία. Οι γυναίκες επίσης ζητάνε για το πώς να αλλάξουν τις πολιτικές του νερού. Πολύ ενδιαφέρουσα προσπάθεια αυτή. Αυτά λοιπόν οι γυναίκε στο Κουρδιστάν. Ε... Ναι και μετά στο νοσοδιάζουμε Κυριακή ρε παιδόν, ψώνια, στην Ερμού κάτι παιδιά, διότι, <συστά> Ναι, ναι, είναι όλες, όλες οι γυναίκες στο Κουρδιστάν την του Ναι, ναι, ναι. <συστά> ε, άμα δεν κάνουμε και το shopping therapy της Κυριακής, <συστά> ποιες Όχι, της Κυριακής βέβαια... Όχι, <συστά> <συστά> <συστά> <συστά> Φασκιώνονται εκεί μια Λουλικρόν και μια Λοκαλάκα λοιπόν. τη μάρκιας. Ξέρω, μένω μάρκια. εκεί μια τέτοια μάρκα αυτής της και κάνουν μετά βόλτα κομμούνες. Τα... Μπράβο, τα πάνε και σιφέρνουν και θυτεύουν. Πολύ Φυλούν. κομμούνα πέφτει στο Κουρδιστάν. Μου ε, φαίνεται ότι και εκεί τον Άκτο <laughs> θα, θα περάσει να, να δείξει το φιλανθρωπικό του έργο. Εντάξει, τη... πέρα από την Πλάκα είναι... Πραγματικά είναι απίστευτο το τι, το τι έχει υποστεί αυτή η περιοχή και τι έχει υποστεί αυτός ο λαός και τι συμβαίνει και αυτή τη στιγμή και παρόλα αυτά ε, δεν το βάζουν κάτω και προχωράνε όλο και περισσότερο, Μάλιστα. σε όλο και πιο ριζοσπαστικές κοινήσεις, ας πούμε. Μα γι αυτό για να, ε... τα βλέπουμε άλλοι, να τα βλέπουμε κάποιοι άλλοι. Γι' αυτό ακριβώ συμβαίνει. Mm. Αυτό όταν μπαίνει σε μια κατάσταση και όταν διαβάζουμε την ιστορία των λαών που επαναστάτησε και κατά προχώρη τη επανάσταση. Δηλαδή από τη Ρωσία μέχρι την Κούβα και μέχρι ειδικά όταν, υπήρχε, όταν υπάρχει το όνειρο του νέου κόσμου. Ο άνθρωπο μπαίνει σε μια διαδικασία όπου πραγματικά δημιουργεί. Δηλαδή προχωράει η διαδικασία ρε παιδί μου και είπα αυτή τη διαδικασία. Και... Yeah. Τα πάντα. Yeah. Εγώ μισοαγωγία τα πάντα γιατί και, και αυτά είναι κομμάτια με μεγα... σταθμοί στην ιστορία της τέχνης έχουν σταθεί περίοδοι ε, κατά τις οποίες οι άνθρωποι ε, ζούσαν πολύ άσχημα, δηλαδή μέσα σε πολέμους, ε, ε, σε φυσικέ καταστροφές, σε ε, ε, εμφυλιούς... Στην Ελλάδα είναι ένα τερανό παράδειγμα, ας πούμε, για το τέχνη του το πολέμου... Επίσης στην Ισπανία, στην Ισπανία Φεβαίδε, ναι. ποιο, όποια περιοχή του κόσμου και αν πιάσεις και δεις η τέχνη πότε άκμασε, παιδί μου, είναι φοβερό δηλαδή. Αλλά πείς η τέχνη... Α... Ανθεί σε, uh -huh. σε ενεργητικές καταστάσεις του λαού, ας πούμε τώρα έχουμε κρίση, παρόλο αυτό δεν είναι ανθή, η τέχνη, δεν υπάρχει αυτό που λέμε, εντάξει υπάρχει, δεν παίρνουμε να είμαστε απόλυτο, προφανώς ναι. υπάρχει, mm -hmm. δεν υπάρχει μαζικά αυτό που λέμε λαϊκή like, τέχνη. Μαζικά, γιατί είναι σε μια απαθητικότητα, είναι σε μια κατάσταση υποβολής, σε μια κατάσταση νέων μέτρων, σε μια κατάσταση κατάθλιψης, δεν είναι σε μια κατάσταση δημιουργίας. Ε, αυτό ισχύει, γιατί δεν, δεν βλέπουμε και κάτι καινούριο στο χώρο της τέχνης και του πολιτισμού. Υπάρχουν στην ουσία στοιχεία ε, τα οποία αναμασώνται. Δηλαδή δεν είναι ότι υπάρχει κάτι καινούριο, δεν έχει γεννηθεί κάτι, κάτι νέο, αλλά το περιμένουμε. Αυτό είναι... Είναι η εξέλιξη τη ζωή, η εξέλιξη και τη τέχνη. Η τέχνη ακόμα τη ζωή. Ένα πρώτο βήμα που δείχνει την επιρροή, πάνω αυτά τη κρίση στην τέχνη, είναι ακριβώ αυτό που παίζουμε πολλέ φορέ στι εκπομπέ μα. Τραγούδια παλιά, τα οποία μιλάνε για προσφυγιά, μιλάνε Άρα, για κρίση, ναι. μιλάνε για πόλεμο, μιλάνε για αγώνε. Mm -hmm. Τα οποία αλλάζουν, έρχονται σε πιο μοντέρνου ρυθμού. Σε πιο... Αυτό, αυτό λέγεται ότι βγαίνει ο ρεύμα, αυτή, αυτή η τάση στην τέχνη σήμερα. Αλλά είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή ότι ανα μασά αυτό το νέο ρεύμα, παλιά στοιχεία, δεν έχει γεννήσει κάτι τελούδιο, αλλά σίγουρα θα γεννήθει κάτι τελούδιο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και ταυτίζονται και κομμάτια της, νέα, της νεολαίας με αυτό το είδος τέχνης. Mm -hmm. Αυτό είχε να γίνει από το 80, έπαψε λίξετα δεκα το 80 να συμβαίνει αυτό, όταν αυτό το οποίο ονομάζαμε λαϊκό τραγούδι και πολιτικό τραγούδι, mm -hmm. Ε, άρχισα να το προβάλλει το κατεστημένο το πολιτικό του ΠΑΣΟΚ οπότε το, ένα τα πολλά τα οποία του το, το ΠΑΣΟΚ συνδικαλισμός, ο οσοιδοσμός <laughs> και τα πάντα όπως θα διαλύσει το σύνδρο, πολλά πράγματα είναι αυτό το λαϊκό τραγώδο το, λαϊκ, το πραγματικά λαϊκό τραγώδο Αυτά λοιπόν ε, Αυτά, α, θα ήθελα να κάνουμε και μια ανακοίνωση πάνω ε, με, στη συνέλεξη εδώ στην δική μας στα νερά ε, πήραμε το, την πρωτοβουλία να βοηθήσουμε και εμείς την εξετρατεία προώθησης προϊόντων της βιομέ. Ε, Θέλεις να ανοίξω το μοκατάλογο? Ε, τον το ΕΦΟΥ θα τον αναρτήσω. Ε, ναι. Θα το ανεβάσουμε. Εντάξει, τώρα και έτσι να το πούμε δεν θα το ναι, πούμε. Είναι ε, καλύτερα να τα δουν ναι, γραφτά. Ε, επομένως όποιος θέλει, και ενδιαφέρεται μπορεί να μας στείλει inbox είτε στην ομάδα της συνέλεξης Συνέλευση Πολιτών Γλυκών Νερών στο facebook είτε, στο, είτε inbox στον πάνω ή σε μένα για να δώσουμε τις παραγγελίες και να συναννοηθούμε μετά πως θα, θα σας θα δώσουμε τα προϊόντα αυτά. Είναι προϊόντα οικιακής χρήσης σε πολύ καλές τιμέ. δεν έχουν ε, μέσα φάρμακα χημικά κλπ ε, εντάξει και εν τέλει είναι και μια πολύ καλή Κίνηση, να ενισχύσουμε τον, τον αγώνα αυτό που δίνουμε και το εγχείρημα το συγκεκριμένο. Να ε, ενισχύσουμε ανθρώπου που πήραν το εργοστάσιο στα χέρια τους, δεν το αφήσανε κλείνοντά. Με τα πήρε σάρκα και ο ρε παιδί μου, αυτό που λέμε τόσο καιρό. Και έδωσε παράδειγμα και αυτό που έχουμε εδώ μπροστά μα. Λοιπόν, και γεννιέται και μια νέα βιομε στην Βέρεια, βάζουμε μπροστά τι μηχανέ με αυτοδιαχείριση και αγώνα. Ανέβαλε πάνω, μπράβο, mm. <laughs> για την επαναλειτουργία του εργοστασίου Ξηλία στην πατρίδα τη Βέρεια. Ε, έχει, έχει ενδιαφέρον να διαβάσουμε ε, το κείμενο των εργαζομένων. Ε, είμαστε εργαζόμενοι και εργαζόμενες μια κάποτε μεγάλη επιχείρηση ξυλίας οι περισσότεροι με 20 έω 35 χρόνια εργασία. Είμαστε εμεί που 5,5 χρόνια τώρα κάναμε υπομονή, απλήρωτοι και απλήρωτε, στηρίζοντα μέσα σε όλε τι δυσκολίε την πιθανότητα να ορθοποδήσει η εταιρεία. Πιστεύοντα τι υποσχέσει και τα ψεύτικα λόγια των ιδιοκτητών τη επιχείρηση. Είμαστε εμεί που κατ' εντολή του πηγαίναμε μία ώρα πριν από την ώρα τη έναρξη και φεύγαμε μία ώρα μετά την λήξη του ωραρίου εργασία. Από τη νύχτα στη νύχτα, είμαστε εμεί που με όλη μα την ψυχή, με όλο μα το κουράγιο, κάναμε τον καπετάνιο για να μην βουλιάζει το καράβι, όπω μα έλεγαν κάποιοι συνάδελφοι. Έτσι, κάθε εργαζόμενο του 2010 είχε 150 με 160 ένσημα αντί 300, με 25 ημέρε εργασία τον μήνα και πληρωνόταν έναντι μηνιαίως 200 με 400 ευρώ. Στι 4 Δετάτου 2011, η εταιρεία κατέθεσε ενώπιον του Πολυμελού Πρωτοδικείου αίτηση κήρυξη πτώχευση, η οποία έπειτα από συνεχείς αναβολές της δικασίμου 22 το Δευτέρου του 2012, στι 11 Δετάτου 2012, θα εκδικαζόταν στι 13 Τρίτου 2013. Την ίδια ημέρα, η εταιρεία αναγνώρισε εγγράφω όλε τι οφειλόμενε και ληξιπρόθεσμε οφειλές και απαιτήσει προ το προσωπικό έως και το Σεπτέμβριο του 2011. Όλα αυτά τα χρόνια, η τακτική που τα αφεντικά ακολούθησαν είχε ω σκοπό να απαλλάξει την εταιρεία από τι ευθύνε τη απέναντι στου δανειστέ τη. Και μόλον το πρωτοδικείο αποφάσισε το αντίθετο, ξεκίνησε να πουλάνε τον μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλοιώνοντα την περιουσία τη εταιρεία, κατασπα, ε, κατασπαράσοντά το. Ε, το καμάρι τη ζωή μα. Πρώτα το φορτηγό, μετά το κάτερ πίλαρ και έπειτα τα κλαρκ. Μέταλλα, καλώδια, καζάνια, ένα τζιπ και άλλα. Και ξανά υποσχέσει για πληρωμές, αν σταματήσουμε τι αγωγέ. Και ξανά προσβολέ, εκμεταλλευόμενοι του χρόνου που κερδίζουν από το αίτημα τη πτώχευση. Όποιο εργαζόμενο τόλμησε να ζητήσει τα χρήματά του, αντιμετώπισε τι απειλέ των αφεντικών, που χτυπώντα τα χέρια του πάνω στο γραφείο, έλεγαν με τσαμπτικά: Δεν έχω, κάνω ό,τι θε, αν και. Βλέπει και τα φάγαμε μαζί. Αναγκαστήκαμε να ζητιανεύουμε τα δουλευμένα μα και του κόμβου μια ζωή. Οι προσβολέ και η απαξίωση ήταν η ανταμοιβή μα. Ε, Εμεί, οι πρώην καινή εργαζόμενοι στην εταιρεία, έχουμε Παπαδόπουλος, μη Παγούρα, ΑΔΕ, είμαστε αποφασισμένοι και η ορμή μα είναι το ίδιο το δίκαιό μα. Να μην αγκαταλείψουμε τον αγώνα, να μην χαρίσουμε τα δουλευμένα μα ούτε τι αποζημιώσει μα. Είμαστε αποφασισμένοι να ξεκινήσουμε το εργοστάσιο χωρί αφεντικά. Και με αυτοδιαχείριση να σηκώσουμε τον πόη μα, ανακτώντα την αξιοπρέπειά μα. Εμεί, οι πρώην και μη εργαζόμενοι στην εταιρεία Παπαδόπουλο Παγούρα ΑΒΕ, είμαστε αποφασισμένοι. Λείτε, Αυτό που οι πρώην. <laughs> συνέχισα, ρε πάνω. <laughs> Αυτό που οι πρώην και μόνοι τη εταιρεία. Ελά, <laughs> Το <παρόλο. laughs> Αυτό που οι πρώην. Τι να κάνουν, μπορούμε να το κάνουμε εμεί. Ακολουθώντα το παράδειγμα τη βιομέτρηση στην Ελλάδα. Λέμε πω χωρί εμά, γρανάς δεν γυρνά. εργάτες μπορούμε χωρί αφεντικά. Βάζουμε μπροστά τις μηχανέ. Η ρομπέν του Ξύλου. Η πρώην εργαζόμενη εργαζόμενη, εργαζόμενη εταιρεία Παπαδόπουλος Παγούρα. Πολύ ωραία. Πολλέ βιομέ παντού. Πολλέ βιομέ παντού. Α, κάτι ακόμα το οποίο έχουμε μπροστά μα. Εισαγγελία Καλή Δικαστήρια και Αστυνομία να σπάσουν τα βρωτικά μπλόκα. Είναι η κυρία Κουτζαμάνη. Ευτέρπη. Ε, τι το ε, Σημειώνει το αδίκημα της παρακόλλησης διόκλητης επαγγέντος. Ε, λοσκοπό... Για αυτό γυαλά. Ναι, να σκοπό την προστασία της της λειτουργίας του νεοεκόνη καταστάσιο. Βέβαια. Ε, Άρα, όλο, αυτό το... όλο αυτό το δικαστικό σύστημα, η δικαστική εξουσία, η μαφία αυτή, η διαπλεκόμενη αυτή, όλα αυτά, και είναι διαπλεκόμενοι, όχι για να πούνε, ακόμα και δεν χρειάζεται να πατσεπώνει για να είσαι αφού δεν είσαι ανεξάρτητη αρχαιολογική δικαιοσύνη. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι διαπλεκόμενοι λοιπόν, πολύ και πολιτική εξουσία, που είναι εγκαβί και δεν έχουν μπροστά του τα διόδια που παρακολούν την κοινωνία που δεν έχει να περάσει ο άνθρωπο Δεν λοιπόν. θέμα καπομάρα, α πάνω Εδώ κοιτώ το δω, δεν λοιπόν, Οκ λοιπόν, καπομάρα. Πώ είναι η δικαιοσύνη που έχει τα μάτια έτσι, τυλάκι, α πούμε. Λοιπόν αυτοί είναι οι εγκαβί άνθρωποι βλέπουν μόνο λοιπόν. Την παρακόλληση κοινωνιών από του αγρότε που διεκδικούνται. Την παρακόλληση τη ζωή, δεν τη βλέπουν. Την παρακόλληση γενικότερα. Την παρακόλληση από τα διόδια πρώτα απ' όλα, το οποίο αυτοί ουσιαστικά κλείνουν του δρόμου στην πραγματικότητα, ούτε αυτό το βλέπουν. Ένα ωραίο σχόλιο το οποίο ε, μα στείλαν είναι η δικαιοσύνη βαστά στα σπαθί, σαν τη πάρει στο σπαθί από μένη σιγαριά. Αυτή την έχουν όμω και οι μπατσάλεδε. αυτό λοιπόν. Ε, και με αυτό το έτσι, ευχάριστο, έτσι να ξέρουμε ότι σε αυτό χώρο έχουμε και η δικαιοσύνη. Mm. Ούτω ώστε θα ξανακούσουμε την παπάντζα του ΠΟΕΝΤΕ. Και ανθρωπιστική υποστήριξη από τον Άτομο, και Αυτά. δικαιοσύνη και τι άλλο θέλουμε, ρε παιδί μου, και ανάπτυξη χάρτη. Και να ξέρουμε στην πρώτη παπάντζα που θα ακούσουμε ότι. από πολιτικό. Την εμπι... Εγώ τη δικαιοσύνη δεν εμπιστεύομαι. Καλά. Να ξέρουμε ότι πέφτουμε κάτω, λυνόμαστε στα γέλια αυτό. Υποκλέπτουν τον νόημα δικαιοσύνη. Λοιπόν, να γνωρίτω και δείξουμε το γι αυτό και θα ναι, ας πάλι γουρλήσω. <laughs> <laughs> <laughs> <Ας περάζουμε. laughs> να πάμε Μάνος Χατζηδάκης, Αμέρικα, Αμέρικα. Mm -hmm. Σήμερα στις 7 η ώρα στο Πνευματικό Κέντρο Βλυκό Νερό, πρώτος όροφος, <laughs> Δεύτερος. Δεύτερος όροφο. Δεύτερος <laughs> όροφο. <laughs> Καλά, μέρτης, τον πόδο σας <laughs> <laughs> Πώς ανεβαίνω θα με ρωτήσεις, <laughs> πώς δεν χάνομαι, από όλα μυστικά. Εμείς, λοιπόν, στο δεύτερο όροφο. <laughs> <laughs> Στο συνεπλατεία. Δεν σήμερα. με βοηθάει σήμερα. <laughs> δεν με βοηθάει. <laughs> Κάτα όλο δεν με βοηθάει. <laughs> λοιπόν, δεύτερο ώρα από σήμερα, πνευματικό κέντρο γλυκών νερών, συνεπλατεία, παίζουμε την ταινία Αμέρικα Αμέρικα, τη μουσική τη οποία τη έχει γράψει ο Μάνου Χατζηδάκη. Και με αυτό κλείνουμε. Α, και με ένα μήνυμα μια κλήση με του αγρότε για τα μπλόκα, το οποίο θα σε διάσπαση από συγκεκριμένου συνδικαλιστέ, οι οποίοι έχουν καταγγείλει να κάνουν μια τώρα. Κλείνουμε. Φίσεις κάτι, θες να γελάσεις μόνο ή... να πούμε να για αυτή. να ακούσε με άλλο και να πούμε δύο λόγια για την Μου λέει είναι ορχιστικό, μου λέει μπορούμε να διαβάσουμε πάνω μα. Παραδείγματο χάρη να το Μπορούμε να διαβάσουμε πάνω. Με καλοδάσκα, με καλοδάσκα. Δεν με βοηθά πολύ όμω, δεν γίνεται. Ε, εγώ δεν έτσι. σε βοηθάω. Λύνεσαι. Λύνεσαι. Λοιπόν, η ταινία Αμέρικα Αμέρικα είναι δράμα παραγωγή του 1963 σε σκηνοθεσία και σενάριο Ελία Καζάν βασισμένο στο αυτοβιογραφικό βιβλίο τη σκηνοθέτη με τίτλο Το Χαμόγελο τη Ανατολή. Η ταινία που αφηγείται την ιστορία ενό Ελληνόπουλου του Σταύρου. Το Πουζόγλου, το οποίο στα τέλη του 19ου αιώνα περιπλανήθηκε από τα βάθη τη Μικρά Ασία μέχρι και την Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να πάρει το πλοίο που θα τον οδηγούσε στην Αμερική. Η ταινία προτάθηκε για τέσσερα βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων είχε καλύτερης και για Όσκαρ καλύτερη ταινία και κέρδισε εκείνα τη καλλιτεχνική διεύθυνση. Το 2001 η ταινία επιλέγει από τη βιβλιοθήκη του Αμερικάνικου Κογκρέσου ω τμήμα του Εθνικού Μητρώου Κινηματογράφου. Ω πολιτιστικά, ιστορικά και αισθητικά σημαντική. Ήταν το καλλιτεχνικό διάλειμμα τη σήμερα εδώ. Ναι? Το με τι χαρά και με τι γέλιο παρουσιάζοντα ένα δράμα, με που γελά. <γ disappearance> ένα δράμα το οποίο παίζουμε. Κατά ε, εφτά κάνουμε ε, θα, να ξαπλάσουμε. Γύρω τα κλέμνα συνέχεια, θα το δω μαγειρά. Λοιπόν, ε, σα γεντάμε το εγώ το ματιάκι, ε, θα, θα τα πούμε την κυριακή, μάλλον, στι 6 ώρα. Έστια. Μην δε συντονισμένα ακολουθεί η αριάδνη μουσική με την Τζέντα, ε, τώρα και στις πέντε πέντε και το κίνη η ώρα του κρίματος του μπληρών εννειομέτωπο. Γεια σας. Καλά που είπε.